Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Εφσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Βικτωρία Ιωχρά. Βλύζει στα χέρια του ο τσιλιμίγκο ένα πρώτο και το τυράει καλώ. Από εδώ αγιόργη βοηθειά μα φωνεύουν το θερείο, Όπερ το εφώνεψε και αγίασε, και από εκεί μια γκόμενα νέα με κότσο, καλό γυναικάκι να πούμε, και ποια να είναι που την κολλήσανε πάνω στη λίρα. Και ρωτάει το φέτα τον άγριο, Ποια ναυτή αρχίγε, Ο φέτα ο άγριο είναι βαρύ. Ρίγνει κάτι χάντρε όλο χλίψη στον παίκτη του και ρουφάει ήλιο και καφέ πολλά με ολίγη. Έχει ξεντουζανιάσει τι να κουβεντιάσει με τον Τζιλιμίγκο τον Πιτσίρι Λόγω όμως που ο άνθρωπο κουμανταδώρος πρέπει να τα ξέρει όλα Πρώτα αυτήν οι δυο οργές απόσταση Μετά τραβάει μια μπουκιασμένη από το σέρτικο το τσιγάρο του πιο μετά κάνει «Να <κλ> καθαρίσω κατά πιόνας του» Και απαντήσει σιγά και σίγουρα «Βικτόρια» Ούτε και φωτίστηκε ο Τσιλιμίγκος Κι όξω από μια Βικτόρια γριά Ρουφιάνα που κάθεται παλιά σφαγία Δεν ξέρει άλλο τέτοιο όνομα Ο Βαρίστο λοιπόν ο φέτα Του σουρώνει το λέγειν του Να ξέρεις Τσιλιμίγκο Του τη δω η Βικτόρια ήτουνα Μια βολά και έναν καιρό βασίλισσα της Αγγλίας νά. Τότε να μου που ανακαλύψανε τις Ποιε Τις λίρες μου ραδερφάκι μου Ντί ψαρα κ και το λοιπόν μια και τη έβγαλε, κόλλησε απάνω τη μάπα τη να κόβει ο άλλο ότι είχε αξία το πρόσωπο και τη παίρνει τι οχρέ τη Βικτόρια συνδοντογιατρή να φτιάξουν οι γέφυρε στα εγγλέζικα στόματα. Αφόσον και ο Πάσα Εγγλέζο εκείνη την εποχή να πούμε, είχε όρεξη πολύ και έτρογε όλο τον κόσμο. Μάσε τρελέ και έμεινε φαφού τη. Τάπε, έπεσε πάλι να ρίχνει τι πένθιμες χάντρες του και ο να παίζει τη Βικτόρια την οχρή στα χέρια του. Ιστήρια μεσημεριάτικη ώρα γεωμάτι άρρωστον ήλιο, κλειστά μαγαζά. Απάνω στον ουρανό ρίγνανε τούφε ψηλέ, αλαφίσε γυλαράδε άγε. Απάνω στι αλλά ανέβαν άνεργοι εργάτε. Κοιμότανε κι ένα καφετή πιο εκεί και ονειρευότανε κόκαλα από τα καλά τα αρνίσα του καλάτου. Τι να σου κάνει κοντζά μου, φέτα, Συλλογιόταν Από χτε βράδυ είχε πέσει τη μεγάλη συλλογή ο φέτα ο άγριο. Αφόσον και τέτοια φτιάξει Δεν του είχε ξαναλάχει Το οποίον καθότανε στο το κατάστημα Και έπαιζε κουμκανάκι κοσάρι Έτσι περίπασα τέμπο Και μπουκάρει ο κύριος Ο μυστήριος και ο μεγαλοπρεπής Καλησπέρα σα, Χαίρετε Ο κύριος Φέτας Εγώ Κορόιδο έδειχνε καινούριο να πούμε παλτό καμελότα και τσάντα στο χέρι και καπελάκι μαύρο γυριστό Σου λέει ο φέτας Αυτός πάει για Και έρχεται να αγοράσει υποστήριξη Καθίστε θα πάρετε καφέ Πήρε καφέ ο κύριος Και χαμογέλασε αδερβάκι μου χλικό βανίλια το γέλιο του Και έκανε ευγενικά λες και μάσα για Έχω να σας πω ιδιαίτερο. Παράτησε τα χαρτιά του στο ζούλα Ο φέτας ο μεγάλος ο άγριος Τον πήρε τον άνθρωπο κατά μέρος και του Σουλίστε το καροτσάκι. Από τη Γερμανία έρχονταν ο κύριο, τσιφ Φραγκφούρτη. Να πούμε, έβγαλε το διαβατήριο, του το μοστράρισε και έριξε την κουβέντα του ζυγιασμένη. Με στέλνει δηλαδή ο Βαγγέλης ο Μακιωρή. Μεγάλη κουβέντα. Καθώ ο Βαγγέλης ο Μακιωρή πολλά χρόνια από κατοχή κύστερα, ρίζωσε στο εξωτερικό και κάνει δουλειέ γεμάτε και ξεγυρισμένε. Τρεις-τέσσερις βολές που κατέβγε κατά τα νερά τα δικά μας ήρθε ματσωμένος Κουβάλισε και αυτοκίνητα Τα πούλησε και διηγήθηκε τι φίνα που είναι στις πάνω γειτονιές Και επειδή να πούμε με το ταράφι την κράταγε τεντωμένη την κλωστή Όλο και κάτι έστελνε Και μπουκαλάκια με άσπρη του Μανχάιν Καλό πράμα που του βάζες δύο τρίτα φανασιετίνη και το πουλαγες για αγνώ μια χαρά και πριονάκια για χρυσοχοία και ρολόγια από τα καλά και άπαντα τα είδη μεγάλο κονόμι, έτσι και έρχονταν ταχυδρομείο του. Το οποίο ο Φέτας κράταγε να πούμε αντιπροσωπεία εν το εσωτερικό και δεν σύφερε να χάσει τον πελάτη του. Λεφτά πολλά έχει ο Φέτας, αφού στον χρόνια στον καιζή, έκανε μεγάλες δουλειές με τα πάντα, από κλεπτά από δόχο μέχρι δανειστή. Πόντου πάντα μέσα στι μεγάλε μπάζε, πόντου στα Χασίστα και στα ναρκωτικά που φέρναν οι ναυτικοί, πόντου σε παιχνίδια, δάνεια μενέχει ροτζοβαϊρικά τη άφρα και είχε και γράψει και τρει φόνου να πούμε για να κρατάει τη φήμη του. Κανένα δεν τον έπιασε κορόιδο. Και τώρα 53χρονό κουμαντάριζε την πιάτσα από ψηλά. Κανένα δεν τον πείραζε πια. Διότι πουθενά δεν φαινόταν, έλεγε κύριε Υπαστινόμε και κύριε Αρχιφύλακα, κατά παιδιά τη καταδίωξη. Και λέγανε αυτοί μέσα τους Που θα πας ρε μόρτι θα πέσει στο χαρτί για τις μίγες Είχε τους ανθρώπους του πεντέξι παλικαράκια του σίδερου κοντά του Είχε και τα τσιράκια του να τα σέντει σε δουλειές Αλλά πέρναχε Κι αν να πούμε τούτος με το καμελοτάκι Δεν έλεγε την κουβέντα περί Βαγγέλια από Γερμανία Θα τον έστελε να πάει στο γαλάτι για τα μαρόπετρα Αλλά Βαγγέλισμα κι ορίς Του ένα μεγάλη κουβέντα και του σε θεμέλιο. Πονηρός όμως ο φέτας Άρχισε να χτενίζει το πρόσωπο Όλο και σημαδιακά το περι Περιβαγγελάκη μακιορί. Πέρασε το σημάδι στα μούτρα Δεν είχε σημάδι Και δεν είχε σημάδι ο Βαγγέλης Έτσι την έριξε Κάνει δουλειές με το Ολλαντέζ το Λαφραίο Δεν ξέρω τέτοιο Και δεν έκανε ο Βαγγέλης ποτέ στου. έτσι το έπε. Στις δυο ώρες απάνω έχει ξεράσει Περιν Βαγγέλη Μακιορή πρόσωπο να πούμε Πολλές αληθινές ιστορίες Και τις ήξερε όλες ο φέτας Άραγες αλήθεια του λέει Και όταν πια αποκτήσανε τα περιγνωριμία στα ίσα Του πέταξε και τη μεγάλη κουβέντα ο κύριος Μου πω Βαγγέλης να σου πω Ότι τα μπουκαλάκια που σούσιλε με τον κυβαριότη τον έμπορα Πλερωθήκαν Αλλά τα καινούρια τα στέλνει μέσω σα έτσι ήταν και αυτά είχανε συμφωνηθεί Το φέτα φέτας ήτουνα πια σίγουρος Ότι το σημαδιακό έπιασε Κι ο άνθρωπος ήτουνα από τους εντάξει Κέρασε λοιπόν Θα πάρεις κονιάκ βότρης καλό Το πιάνε με σωδίτσα σου ρωτή Χαμογελάσανε και ξερόδειξε Το πρόσωπο ο κύριος". Για δουλειά έρχομαι Ακούμε Στη Γερμανία, είπε Είναι κάτι παιδιά καλοί τεχνίτες Που φτιάχνουν βικτόριες οχρές Μα πε, Όχι με χρυσάφι Για λέγε. Οι τεχνίτες Οι γερμανοί να πούμε είναι τσίφτες Και αυτό πια το ξέρει ο Πασαένας Βρήκανε το λοιπόν μια μέθοδο Και τραβάνε τα μισά καράτια από κάθε λίρα Αλλά από τη μέσα μεριά Πώς από τη μέσα ε, να μου ρε, αδερφάκι, της βγάζουνε τη γιώμηση και τα απέξω η φλούδα να πούμε, εντάξει. Μεγάλη φτιάξη, μεγάλη και φίνα και την τρώει να πούμε και Σαράφης που να έχει πάρει σύνταξη στο Σαραφέικο. Μετά την ξαναγεμίζουνε τη λίρα και έχουνε πετύχει, αδερφάκι μου, το ίδιο ειδικό βάρος που να μην έχει μήτε χιλιοστό του γραμμαρίου λίψο. Πρέπει κάνει επιστήμη, θαύμασε ο φέτας. Ρίξανε το λοιπόν τα παιδιά στη πιάτσα το πράμα. Καλά πάει η δουλειά και ούτε του ψηλιάστηκε ακόμα κανένας Το οποίο εγώ, λόγω του ότι βρισκόμουν εκεί, θέλω να πούμε, αγόρασα κανά δυο χιλιάδε κομμάτια. Του φέτα πολύ του άρεσε το μυστικό και δεν έδειξε τίποτες Καθώ ο μου πονηρός μάγκα κάνει ότι είναι του ψυγείου και δεν δείχνει χαρέ. Άδειασε το ποτήρι του για να έχει να ζυγιά στα κόζα και έκανε αργά. Και εγώ τι να κάνω. Όχι τίποτι, αλλά το παιδάκι ο Βαγγέλης ο Μακαιωρίς, μου το είπε με ειλικρίνεια Αντί να βρεις τον κύριο Φέτα και μπορεί να σου βρει αγοραστή περί της σου Τι ζητάς Το ένα μισό Πολλά ρε φίλε. Γιατί θα πάρεις δύο χιλιάδες βικτόριες και θα δώσεις χίλιες Το οποίον δηλαδή χίλιες κέρδος μέσα στον κουμπαρά Καλή η αλλά να δούμε και το πράγμα Μάλιστα και ο κύριος καμιά αντίρρηξη δεν είχε Πέταξε και μια κουβέντα καθαρή σαν νερό Έλα να πάμε στο ξενοδοχείο και διάλεξε μέσα από το σωρό Όποιες και όσε γουστάρεις Και ύστερα πάνε στους αράφιδες, στις πιάτσες, στην τράπεζα, στους χρηματιστές και πες τους καθαρά Νομίζω ότι η δικτώρια του την μάπα και με γελάσανε Την εξετάζεται περί καλό και άμα σου βρούνε μία από όλε τι μην πάρει. Ωραία κουβέντα, καθαρή, γάργαρη και όπως πρέπει. Σηκώθηκε ο φέτα, περιμένετε και πήγε μπουζουριέρα και φώναξε δύο παιδιά τζίνια. Σήσε την απέξω και τώρα που θα φύγει ο κύριος πάρτε τον σενά από κοντά και μάθετε περί ποιο είναι και τι κάνει. Μόνο μη σας διότι σα ψηλαστεί, διότι εκτίθεται. Σα φτιάξει σου. Γύρισε στον άνθρωπο, το πρωί θα σας απαντήξω και να σκεφτώ, σηκώθηκε ο άλλος, καληνύχτησε ευγενέστατα το παιδί και έφυγε. Κατά τις τρεις το πρωί, είχε μπει δυο στο κοσάριο ο φέτας, καθώς μη έχουν το μυαλό του να παίξει, να σου και γυρίζουνε τα τζίνια του. Μένεις στο εθνικό ξενοδοχείο και ελθών μόλις χθε από Γερμανία και δείχνει πολύ εντάξει. Όπερ φεύγουν από εδώ δηλαδή, πήγε και τη φουντάρισε στο ρόξι και πήρε και γυναικάκια. Δεν δείχνει πονηρός, διότι είδαμε πως γλεντάει και είναι ταραφής στο το σίγουρο. Του δώσαν όνομα και στοιχεία, είχε ένα γνωστό στο αλλοδαπός, ένας φίλος του, πρωί πρωί πήρε τα παραπάνω. Μάλιστα, προχθές ήρθα από Γερμανία και κάτι γίνεται, αλλά δεν έχουμε λόγους να τους βερκώσουμε το οποίον ο φίλος δεν είναι το ταραφίσο, άρα ο άνθρωπος ο Γερμανίας δεν ήταν στο κόλπο να τον έχει στήσει η αστυνομία. Και στις δέκα στο ραντεβού του, φρέσκος και γελαστός. «Πάμε» «Πάμε» Ανεβήκανε, τον επήγε στο τον Φέτα, μπήκανε στο δωμάτιο, έβγαλε κλειδί, άνοιξε μια σιδεροβαλίτσα ο κύριο και του δείξε τα φυσέκια με τις μάπες τη οχρές της Βικτόριες να «Διαλέχτε» Στην νύχια άνοιξε σε 20 φυσέκια και πήρε 20 κομμάτια ο φέτας. Από τη μέση, από τις άκρες, από πουνάνουν Χαμογέλασε κιόλα και εξηγήθηκε στο σωστό. <laughs> Δουλειά είναι με τον παρδόν, δηλαδή. Αλλά να τη ξετάσουμε. Τι θα πει, βεβαίω. Διότι το πρόσωπο που θα τα αγοράσει πρέπει να μου έχει εμπιστοσύνη, Έτσι. Έτσι. Και βρέθηκε η Βικτόρια η οχρή μεσημεριάτικα Στου τσιδημίγκου τα χέρια Τελείωσε λοιπόν ο καφές Χαμήλος ο ήλιος Και διάταξε τα ο φέτας Θα πας του ρωσόλι το σαράφικο Και θα του ξηγηθείς Ότι η λύρα του την ψεύτικη Θα την ξετάσει και να μου φέρεις δελτίο Μας τα... Έφυγε καπνό ο τσιλιμίγκο και είχαν φύγει με άλλε Βικτόριε τα λαπεδιά. Άλλο στην τράπεζα, άλλο στα χρηματιστήρια, άλλο αλλού να δούνε τι γίνεται με δάφτης. Κατά τι πέντε ένα ένα και γυρίζανε. Εντάξει το πράμα. Τι είδανε καλά, μέχρι φακό και μέχρι εντριβή στη μαύρη πέτρα. Στι έξι το βράδυ και είκοσι Βικτόριε είχαν δώσει εξετάσει με άριστα. Τις τσέπιασε το λοιπόν ο φέτα και στι οκτώ νάσου σου με το πρόσωπο. «Το πράμα είναι καλό», είπε Ξέρα. Είπιανε κάτι μπήρες μαύρες, πέσανε και στη συμφωνία. Δυο χιλιάδες ψεύτηκες σε νιακόσες σωστές. Θα τις πλέρωνε στην τιμή του σοφέτας και θα την έπαιρνε όλη την παρτίδα. Απάνω στο καλό σε έχει πέταξει την κουβέντα του ο κύριος. Με μια συμφωνία. «Να ακούσω και να κόψω. Δεν θα τις κυκλοφορήσει εδώ». «Γιατί» Γιατί εγώ θα πάρω τα λεφτά και θα πάω να φέρω φρέσκε. Το οποίο, άμα τη γεμίσουμε την αγορά, θα την αρθιστούνε τη φτιάξει. Θα τι πάρει και θα τι κυκλοφορήσει στη Θεσσαλονίκη. Μαρε φίλε, εδώ κάνω δουλειά. Περνάω πώ. Το σκέφτηκε ο φέτας Είχε να πάει και στη Σαλονίκη να παραλάβει κάτι μπουκαλάκια με κοκαΐνη, Συλλογίστηκε ότι θα φάει και την καινούρια παρτίδα Που θα ήταν πιο μεγάλη και θα την κυκλοφορούσε εδώ Και συμφώνησε Τι γένεται Ωραία Το λοιπόν να πως γένεται Αύριο πρωί φεύγεις με το τρένο για Σαλονίκη Έρχεσαι πρώτα στο ξενοδοχείο Μετράμε το πράγμα και το παίρνει μαζί με τη βαλίτσα του στο σταθμό μπαίνει στο τρένο με τα παιδιά τα δικά σου, εγώ μόνο μου, μου δίνει το χρήμα σε ελληνικά λεφτά, σου δίνω τη βαλίτσα με το πράμα. Μπαίνει στο τρένο, φεύγει, παίρνω εγώ το αεροπλάνο και πάω στη βάση μου για φρέσκα. Σε δύο εβδομάδε είμαι πίσω και ξαναβρισκόμαστε. Καλό σχέδιο. Και κατάλαβε ο φέτα ότι τούτο θέλει να είναι σίγουρο ότι πάνε στη Σαλωνίκη οι Οχρέοι, Βικτόριε, και ότι του ξηγέτε σπαθή καθώ εσύ σου, εγώ μόνο μου. «Λέει μάλιστα το λοιπόν» «Και φωνάζει τα παιδιά τα δικά του» «Το Μινά το Μπεχλιβάνη και τον Πιτσιρί τον Τζιλιμίγκο» «Αύριο πρωί φεύγουμε ταξίδι και στις έξι να σασαι στον καφέ ναι. «Πρωί καλός ήλιος» «Χτυπάνε την πόρτα του πρόσωπου» «Τους άνοιξε, δεν είχε βάλει ακόμα γραβάτα» «Τους κέρασε ένα τσέρι γερμανικό» φορά τη βαλίτσα μετράνε το πράμα, 2.000 λείπανε 20 που είχε πάει να εξετάσει ο φέτα. Κλείνει τη βαλίτσα, δίνει το κλειδί στον ίδιο το φέτα ο κύριο, δίνει τη βαλίτσα να την κρατάει ο μηνά, γιατί του να και βαριά, και όλοι μαζί φεύγουν στο σταθμό. Βγάζουν εισιτήρια και ω να έρθει το τρένο, κάνουν του λογαριασμού. 900 επί 290, 261.000, μάλιστα. Παίρνει από τη τσέπη του 5 μάτσα πενηντάρια για ο φέτας Παίρνει και 10 χιλιάρικα, τα μετράει Σωστά, μερσίε, λήφθησαν Τέλειωση δουλειά Έρχεται το τρένο, τους μπαρκάρει ευγενέστατος ο άνθρωπος Στο καλό και στα φρέσκα Γελάνε και κάνει «σου, σου, σου» Οι μηχανή και φεύγουν δεν θέλει τώρα να το ρίξει ο φέτας, καθώς ο να πούμε αυτή η δουλειά μπορεί να αφήσει πολύ ψωμί. Και σκέφτεται ότι δεν υπάρχει και ποινικό να πούμε, γιατί τι έκανε. Ο γούστο του είπε. Πλέρωσε και αγόρασε κάλπι και σλίρες. να Ναταν αλλιώς δεν τη δεχόταν η Θεσσαλονίκη Συμφωνία. Αλλά τώρα έτσι πρέπει να γίνει, γιατί η παρτίδα θα αφήσει παραπάνω και ο κύριος της κάνει καλά τις δουλειές του. Μάστα! Με το πού φύγε το τρένο, ο κύριο αγοράζει γρήγορα ένα βήμα, παίρνει ένα ταξί και τρέχει στην ασφάλεια. Μπαίνει σύμφωνα, δραχανιασμένο, τρομάζουν οι άνθρωποι. Τι συμβαίνει, κύριε, λέει με κομμένη ανάσα. Εγώ ήταν να φύγω για τη Σαλονίκη με το πρωινό σήμερα, να το εισιτήριό μου. Κατέβηκα όμω να αγοράσω μια εφημερίδα και δεν ξέρω πώ καθυστέρησα και το τρένο έφυγε. Καλά και τι φταίμε εμεί. Σα παρακαλώ, δεν πρόκειται γι' αυτό. Μέσα στο κομμπατιτμάνι τέσσερα. Άφησα μια βαλίτσα μετάλλινη με διπλό λουκέτο. Να το κλείδι. Και η βαλίτσα περιέχει 1.980 ενεκόσια λίρε σε φυσέ για τον 50. Μόνο από το πρώτο λείπουν είκοσι. Είναι όλε βικτόριε από τι παλιέ με το πρόσωπο τη Βικτόρια νέο. Πρώτη εκδόσεω. Σα παρακαλώ τα χρήματά μου, διότι πήγαινα στη Θεσσαλονίκη ακριβώ διαγορά ειδών μακεδονική προελεύσεω. Ορίσε το διαβατήριό μου. Εμπορεύομαι τι αυτά, είδη με τη Γερμανία. Αναστατώθηκαν τα τμήματα και τηλεφώνησαν αμέσω στο σαθμό Σομπογιάτη. Βρείτε μια βαλίτσα έτσι και έτσι, σωτά κουπέ του τρένου. Η χωροφυλακή περίμενε στιμένη στο σταθμό, και με το που φάνηκε το τρένο, χλαπ μπουκάδανε στο βαγόνι του φέτα. Του είδε ο φέτα και τα χρειάστηκε. Αμάν, μα δώσανε. Τραβήχτηκε λοιπόν άκρη να κάνει τον αδιάφορο, και οι χωροφυλάκη την έδαν αμέσω, κοντζάμ βαλίτσαρα. σα είναι η βαλίτσα. «Τι να πει ο Φέτας, δικιά μου να τον μπουζουριάσουν με την κάλπη και η Βικτώρια και να τον τραβάνε» «Όχι», έκανε λοιπόν το κορόιδο «Όχι, αλλού νου είναι», έδειξε το τέταρτο άδειο κάθισμα. «Και πού πάει ο άλλος «Δεν ξέρω, δεν τον είδα» Οι χροφύλακες πήραν τη βαλίτσα και το τρένο ξεκίνησε μαζί και ο Φέτας Σε δύο ώρες ο κύριος, αφού του ελέγξαν τη βαλίτσα και την, την παρέλαβε ενθουσιασμένη. γιατί οι δικτώριες ιοχρές δεν ήταν ψεύτικες, ήταν αληθινές και ο κύριος στινέστησε ωραία τη μηχανή του στο φέτα τον πονηρό και για αυτό τις βρίσκανε εντάξει όσοι τις εξετάσανε. Τώρα ο φέτα ψάχνει να βρει τον κύριο να καθαρίσει και δεν θα το βρει καθώς ον ο κύριος έφυγε και δουλεύει επιστημονικά. Τι σου κάνει αδερφάκι η επιστήμη τη σήμερον...